Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Μουσική Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτας στους 101.5 FM στέρεο Μουσική Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου και θα κοτουλήσουμε παρέα Καμιά ώριτσα περίπου στον τοίχο και σήμερα 2681 4060 Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμαστε να κόψετε, να ράψετε, να ανατρέψετε Οι λίγοι έως ελάχιστοι, αφού πούμε τις καλημέρες μας και στους φίλους στην Κοζάνη, στην Κύπρο και στα άλλα μέρη που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου και μέσω ραδιοσταθμών Οι πολύ λίγοι ανά τη χώρα λένε μια, μια κουβέντα ότι είναι τελειωμένα τα πάντα Φυσικά είναι τελειωμένα τα πάντα Απλά Λίγοι το, του το νιώθουν στο πετσί τους Το καταλαβαίνουν κιόλας Οι πολλοί Στα άρματα των Τροσευτυχισμένων κομμάτων Παλαιών και νέων Με ομάδες ομαδούλες Νέες ενέργειες και όλα αυτά ε, Καταναλώνουν τα εφήμερα τα οποία τους πασάρει το σύστημα ως μισθού, ξέρω εγώ εφάπαξ και διάφορα άλλα και βέβαια έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η φιλοτομάρα μας που λέξει, και διάφορα άλλα τύπου αξιοπρέπειας έχουν διαγραφεί παντελώ από το... αυτό το πράγμα που κατοικοεδρεύει στο κρανιακό μας σύστημα. Yeah, Αυτός ο γενικός χαμός που γίνεται, κυρία μου και κυρία μου, τις δύο-τρεις τελευταίες μέρες με, τα... με το χρηματιστήριο yeah, are... και όλη αυτή την ιστορία για να βγει η, η σύμμαχός σου Ευρώπη να αναφωνήσει Παι, «Παιδιά, μη σκιάζεστε, εδώ είμαστε, θα σας βοηθήσουμε». Οδήγησε για μία ακόμη φορά Δεν θα μείνουμε σε αυτά τα κολοκύθια τώρα Αυτά είναι κολοκύθια Δηλαδή Εντάξει Ακόμα και ένας νεοδημοκράτης καταλαβαίνει ακρεφνής δεξιός Καταλαβαίνει τις παπαριέ αυτές Παρακαλώ Έλα βαλιά μου είσαι πιγιός Είσαι πουλάκι μου είσαι Έλα έλα, έλα καλησπέρα Καλημέρα η πήγη Άγγελε της Κοζάνης Ράδιο Αετός Κώστας Γκιόνης Γιάνθουρο Κωστάγη okay. Φαντάζομαι ότι ακόμα και ο, ο τελευταίος Πασοκομούρης και νεοδημοκράτης ε, Πατριώτης για, Καλά δεν συζητάμε για τους αριστερούς Εντάξει, Αυτό είναι άλλοι Αριστερούς όπως τους βλέπετε εσείς έτσι λοιπόν, Μπορεί να καταλάβει Ότι αυτά όλα τα κόλπα και τα τερτύπια Γίνονται για τους λόγους που γίνονται Εκείνο όμως το οποίο, για το οποίο δεν κουνιέται φίλος στην Ελλάδα είναι το ότι τα γνωστά ελληνοφανή καρτούν ε, τύπου Μπουμπούκου βγήκανε πάλι ε, με αυτό το αντικομουνιστικό μένος λέμε αντικομουνιστικό μένος μην πάει το μυαλό σας σε κανένα κουκουέ τώρα και τα λοιπά εντάξει να μου ε, λέγοντας αυτά τα οποία είπαν πάλι το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και τα λοιπά και το ερώτημα είναι το ερώτημα είναι τι κακό κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοροδιαφεύγει είπαμε δεν έχει να πληρώσει το, αυτούς του φόρους οι οποίοι δεν είναι συνταγματικά δεν είναι νόμιμοι έτσι και τον συλλαμβάνουν και αυτό το ελληνοφανές καρτούν ένας εισαγγελέας κάποιος τέλος πάντων σε αυτή τη ζωή να του τραβήξει το αυτή αν του πει μπάστα μαλάκα Αν του το πει έτσι δεν είναι κακή κουβέντα Ο μαλάκας είναι ελληνικότατη Ελληνοπρεπέστατη λέξη λέξη. ρε καρτούν Μπάστα, εντάξει το καταλαβαίνουμε το παιγνίδι Έχεις καταλάβει Ότι γύρω στην έξω ζωή Στην κοινωνία υπάρχουν και μαυρισμένοι άνθρωποι Μαυρισμένο το κεφάλι τους Που μπορεί να τους τη ανάποδα Και να έχουμε ιστορίε. Κάποιος πρέπει να του τραβήξει το αυτή αυτού του τύπου έτσι Αυτού του τύπου κάποιος πρέπει να του τραβήξει το αυτή Διότι δεν γίνεται Κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι με μαυρισμένο τον εγκέφαλο αυτές τις μέρες Δεν γίνεται Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εσύ, εκείνο που σε νοιάζει τώρα, είναι να πάνε να σε καμιά γιορτή να πούμε, να πιει κανένα κρασί. ο Σονούπο τώρα θα έχουμε γρα... γιορτέ καινούργιε τσιπουρό και τέτοια. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία όμω είναι ότι αφού αναφώνησε η Ενωμένη Ευρώπη, Μη σκιάζεσαι Ελλάδα, εδώ είμαι μη, όλη η Ευρώπη μαζί, εμεί θα καλλινεχτήσουμε για μία ακόμη φορά την Ελλάδα όπως κάναμε και χθε με το άρθρο «Η Ελλάς ο όποιος θέλει μπαίνει το διαβάζει. Ε, λοιπόν, απονέμοντας το μετάλλιο Ανανδρίας, σε όλους τους γερμανοτσολιάδες και ευρωτσολιάδε, γιατί έχουμε και τέτοιους τώρα, οι οποίοι διαλύσαν τα πάντα. Έφτασε λοιπόν στο σημείο μετά από αυτή την κίνηση του χρηματιστηρίου και τα λοιπά και την βοήθεια και την υποστήριξη της ε, οικονομισιών στην Ελλάδα, να μας δείξουνε και την πραγματική διακυβέρνηση της χώρας κατάλαβες για τα μάτια του λαού κατάλαβες κάθε έξι μήνες χωρίς αφήξεις ελεκτών πια θα γίνεται ο έλεγχος της επιτήρησης της ευρωπαϊκής επιτήρησης με την οποία θα ζούμε στην μετάμνημόνιο εποχή κατάλαβες μεγάλε απλά πολιτισμένα, πολιτικός πολιτισμός. Φαντάσου τώρα ο, ο ταλέπορος Χίτλερ, αν, αν υπάρχει κάπου και τα βλέπει αυτά, τι κουτούλι μαθάκι κάνει το κεφάλι του στον τοίχο, με τα λάθη που έκανε. Με το τέταρτο Ράιχ αυτό πώς λειτουργεί. Και πόσο απλά καταπίνουν όλοι, όλοι το τέταρτο Ράιχ. Συμφώνησε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας είναι διοικητής της τραπέζης της Ελλάδος σε παρακαλώ παραβολή Με το Μάριο Ντράγκη είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Το σχέδιο ευρωπαϊκής χαλαρής επιτήρησης μετά το μνημόνιο Δηλαδή μεγάλε όχι απλώς σκέφτονται και πράττουν πριν από σένα για σένα Στάχουν έχουν έτοιμα όλα Σου τα έχουν έτοιμα όλα εσύ βέβαια μπορεί να έχεις μεγάλη αγωνία γιατί πέφτεις στο χρηματιστήριο Μην και χάσεις τίποτε Ναι παρακαλώ πολύ δηλαδή <laughs> Αλλά ο Ντρίκι Ντράγκι μαζί με τον Στουρνάρα Αυτά τα πιθήνια όργανα του Τέταρτου Ράιχ Τα κάνουν, σχεδιάζουν και κάνουνε διάφορα κόλπα για έναν λαό Ο οποίος είναι η τελεία Η τελεία Πληθυσμιακά, οικονομικά Στον παγκόσμιο χάρτη Ένα κόμμα, μια τελεία είναι γιατί άραγε γιατί αυτά τα σχέδια δεν τα κάνουνε για τους Γάλλους, για τους Πορτογάλους για τους Ιρλανδούς για τους Εγγλέζους δεν είναι λαοί αυτοί που είναι μέσα στην Ευρώπη, ΕΕ. καλά δεν μιλάμε για τους Γερμανούς αυτοί ούτως οι αλέως είναι ανώτεροι είναι άλλοι ράτσα ρε παιδί μου είναι οι Άριοι είναι κυβερνήτε, είναι οι κατακτητές για τους άλλους λαούς γιατί δεν τα κάνουν αυτά τα πράγματα γιατί δεν τα κάνουν αυτά τα πράγματα εντάξει Ας πούμε ότι οι Πασοκομούριδες εδώ ληστέψανε, κάνανε, ράνανε, φάγανε, κλέψανε. Αλλού δεν κλέψανε. Δεν φάγανε. Τι σχέδια είναι αυτά. Κοιμάσαι και, και ξυπνά με καινούργια σχέδια και καινούργιες εφαρμογές. Γιατί γίνονται μόνο για την Ελλάδα. Τι έκανε η Ελλάδα στον Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Τι ακριβώς έκανε. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Τι είναι να πούμε, η Κίνα, τι είναι ο Τζέκινγκ Χάν που πήρε φόρα να διαλύσει την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, να κατακτήσει τι Αμερικέ και τι Ρωσίε, τι είναι τελικά αυτή η Ελλάδα, Γιατί, Ρε ο Παδέ του Μπουμπούκου και των Σαμαρό Βενεζελοκουρέλιδων, Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στο, στο, στο, στο τομάρι, στο τομάρι 200-300 χιλιάδων Ελλήνων. Για μισό Χωρίστε Έχουμε πρόβλημα ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι Είπα και εγώ, για κάτσε να δω Μπα Το εργάζεται το τηλέφωνο Με παίρνει ένας φίλος εδώ Ναι, να δω oh, εργάζεται για τυνάξτε μόνα τηλέφωνο ρε παιδιά 2689 4060 να δω δουλεύει Αυτό το βάσανο που λέγεται τηλέφωνο Μπορείστε Αλλά κανένα δεν ακούει εκεί όξο Πάρτε ένα τηλέφωνο ρε Πάμε πήρε ο Κώστας ο επίγειος Άγγελος απ' την Κουζάνη και μη Λοιπόν γι' αυτό λοιπόν το λόγο Ελληνάρα μου Αυτό το λόγο Καληνυχτίζουμε επίσημα Για μία ακόμη φορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα πια είναι στα χέρια των αυτών ορατών τεκεαρώτων κατακτητών και στα χέρια γερμανοτσολιάδων και ευρωτσολιάδων τύπου Ζαγοράκι, Καϊλή, Σπυράκι και όλων αυτών οι οποίοι στην ιδέα και μόνο ότι θα συζητηθεί Παρακαλώ Διαλάρε παιδί μου Ωρα παιδιά σου ρε Μπράβο ρε Μπράβο καλά έκανες Καλά όλα Έγινε Να σε καλά Καλή ημέρα, μέρα Πήρε ένας άνθρωπος εδώ να μου δείξει ότι δουλεύει το τηλέφωνο Λοιπόν, που λες Είναι στα χέρια ευρωτσολιάδων όπως είπαμε Παρακαλώ Ακούγομαι Μόνο θέμα δεν είναι να ακούγουμε Το θέμα δουλεύει το τηλέφωνο Εντάξει. Να σε καλά Να σε καλά Καλημέρα καλημέρα Λοιπόν που λες Ελληνάρα μου τι σου λέγα Σου λέγα ότι η Ελλάδα Είναι στα χέρια Ορατών και αοράτων κατακτητών Αλλά και στα χέρια Γερμανοτσολιάδων δος, Και Ευρωτσολιάδων Γιατί έχουμε και τέτοιους Την Εύα την Καηλή Το Ζαγοράκι Τη Σπυράκι Και διάφορους άλλους που τοποθέτησαν τα πατριωτικά κόμματα στην Ευρώπη Οι οποίοι Στην ιδέα και μόνο Ότι θα συζητηθεί Προσέξτε θα συζητηθεί αμάντι έγινου έγινε ρε παιδιά Μπορείστε. Μπορείστε. Ανακα... Καλημέρα Άσε μας ρε κοπέλα μου να βούμε τσιτσουγκάκι και... Λοιπόν άκου τώρα μεγάλε Λοιπόν Λοιπόν, μου λες, φίλε μου, τι σου λεγα τώρα, εμπορδοκλώθητη, ναι. Οι ευρωτσολιάδε αυτοί λοιπόν, στην ιδέα και μόνο ότι θα συζητηθεί το θέμα των αποζημιώσεων για την Ελλάδα, έπεσαν με τα μπούνια μέσα στην Ευρωβουλή και είπαν όχι, όχι, είπαν οι Ευρωτσολιάδες, σταλμένοι από τα κόμματα εκεί της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκιου, του Ποταμνιού. Ναι, σου λέω, ο καθηγητής οχ την κόμη της Βερενίκης πνιγήκαμε από την κόμη της Βερενίκης έγινε θηλιά η κόμη τη Βερενίκης και μας έπνιξε μεγάλε κατάλαβες Γερμανοτσολιάδες Γερμανορουφιανοτσολιάδες και ευρωτσολιάδε. με τα αφεντικά ορατά και αόρατα έχουν τελειώσει μια χώρα και το επιτρέψτε μου, δική μου εκτίμηση είναι και το καταλαβαίνουν λίγοι, ελάχιστοι ελάχιστοι οι πολλοί καταλαβαίνουν το ATM της βούλτεψη και το μπουμπούκο που τους σκιάζει ίσως λέμε γιατί ο... όταν έχεις γερμανοευρωτσολιά ε... ε... πρωθυπουργό τύπου Σαμαρά να λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο όλα θα γίνουν σε συνεννόηση με, το, με την Ευρώπη ένας ένας ε, ενδιόμενος παντελόνια εκεί μέσα, ένας ένας λοιπόν να σηκωθεί να του πει τι εννοείς αρέα αρχηγέ σε συνεννόηση με την Ευρώπη γιατί εμείς δεν έχουμε μυαλό να συνεννόηθούμε εδώ μεταξύ μας όχι και του το είπε καλυμμένα δεν του είπε με διαταγέ της Ευρώπης, με συνεννόηση. Κάτσε ρε μεγάλε, από πότε μέσα στο σπίτι σου αποφασίζει ο γείτονας πότε θα επιδείξει τη γυναίκα σου. Με συγχωρείς που μιλάω έτσι. Από πότε πρέπει να συνονοηθείς με το γείτονα αν το παιδί σου θα φάει φασόλια ή κρέας. Από πότε, πότε, πότε ξύπνησε αυτή η Ελλάδα δημιούργημα του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Κουρέλα και όλων των άλλων αθυρμάτων σε κόμματα και κομματίδια. Πότε ξύπνεις αυτή η ημέρα? Τελικά Ξημέρωσε αυτή η ημέρα Δεν την πήραμε χαμπάρι Είναι σε εφαρμογή Και καθόμαστε στο φάτσα μπούκ Και γράφουμε ρίσεις μεγάλων ανδρών Θα υπερασπιστώ Μπορεί να διαφωνώ Με αυτό που λες Αλλά θα το υπερασπιστώ μέχρι θανάτου Βολτέρος. Κατάλαβες μεγάλε Πριν το Βολταίρο κάποιο. Παπούς παλιά εις την είπε άκουσον μεν πάταξον δε αλλά εσύ αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά δεν έχεις κανένα ελληνικό κύτταρο μέσα σου κανένα ελληνικό στοιχείο ούτε μετήρθες της ελληνικής παιδείας ποτέ μιλάς για τον Βολτέρο όπως έκανε το αγράμματο ελληνοφανές καρτούν που λέγεται Μπουμπούκος για να υποστηρίξει κάποιες θέσεις όταν δεν του μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά άκουσον μεν πάταξον δε υποτίθεται αυτό το ελληνοφανές κουραδοκαρτούν υποτίθεται ότι ε, είναι λάτρης της Ελλάδος και ε, διαβασμάνος και τα λοιπά. αλλά εκείνο που σου πλάσαρε γουρουνοπιτέ μου είναι το, το Βολτέρο. Άκουσαν μεν είπε ο χιλιάδες χρόνια πριν τον Βολτέρο πάταξον δε κατάλαβες μεγάλε με αυτούς έχουμε να κάνουμε και με που όλα που ενημερώνει τους υπουργού του ότι όλα θα γίνουν σε συνεννόηση με την Ευρώπη και ένας ένας που να φοράει αυτά τα περίεργα ρούχα που λέγονται παντελόνια δεν σηκώθηκε να του πει τι λες ρε καλά, εδώ μέσα τι λες, αλλά τι λέτε τώρα, χάσει του παιδί τώρα, του, τα λυπτά την υπουργική και σύμπαρα παρακαλώ τώρα, διότι πόσα θα πάψει να χαίρεται η μάνα του, που έγινε βουλευτής και υπουργός, κατάλαβες μεγάλε. Θα πάψει να χαίρεται η μάνα του, διότι επαναλαμβάνουμε, του χες τη μάνα χαίρεται, τα τριωμένου σκούζη. Λοιπόν, κάντε τις μανάδες σας να χαρούν λοιπόν, να χαρούν όλες μαζί. Δωροθέα μου θες να σου δείξω το τάμπλετ μου είπε ο Σαμαράς πήγε στο Μιλάνο το βέβαια σε παρακαλώ όλοι. και μίλησε τη Δωροθέα την Δωροθέα αντέποτε την είχε πάει και βόλτα στο δάσο. όπως μας είπε ο, ο ακέραιος δημοσιογράφος Τζιπτζί ναι; κοίταξε να δει και τους έδειχνε το τάμπλετ την Αμφίπολη Ελά, Δωροθέα. Πώ λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, Θέλει να έρθει σπίτι να σου δείξω τα γραμματόσημά μου, τη συλλογή μου. Ναι, εδώ δεν είχε συλλογή γραμματοσύμων. Πού να βρει λεφτά τώρα για συλλογή γραμματοσύμων, Δεν Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Αντώνη έδειχνε το τάμπλετ στη Δωροθέα. Βέβαια, ε, δω, κοίταξε. Οι γερμανοτσολιάδε, οι γερμανορουφιάνοι, όλοι οι εθνοπροδότε περνάνε μια χαρά από τον τελευταίο. Μέχρι τον πρώτο, τα τομάρια λοιπόν όλα αυτά, χωρίς να ρίχνουν καμία ματιά γύρω τους για την δυστυχία την οποία υφίσταται και περνάει ένας άνθρωπος που το μοναδικό του έγκλημα στη ζωή ήταν να θέλει να εργαστεί και να έχει όνειρα, δεν τους καίγεται καρφί, μιλάμε δεν τους καίγεται καρφί. Λοιπόν, και όλα μέσα στη χρηματιστήρια, μέσα σε, σε αμφίπολη, μέσα σε όλα αυτά να πούμε, ε, δεν τους έκατσε σταμπούλο, δεν είναι εκείνο τα... Πάνε λέει τώρα όλους τους βουλευτές τη χρυσή αυγή για εγκληματικές πράξεις πρότεινε ο Ισίδωρος Ντογιάκος ο οποίος στο βίντεο με τον Κασιδιάρη ομολογεί ο άλλος ο, ο παπάρας ο, ο Γερμανοτσολιάς ο συνεργάτης του Γερμανού του, καλά το είπα του Σαμαρά ότι ο Ντογιάκος είναι υποχείριο του Σαμαρά Κατάλαβε μεγάλε ο, με τον Παλτάκο εκεί ομολογεί ο Μπαλτάκο, αυτά όλα μπουρντουκλωμασιών. Μπουρντουκλωμασιών η κατάσταση. Και εσύ μέσα σε όλα αυτά, μεγάλε, σηκώθηκε σήμερα και έχει λυμμένα τα προβλήματά σου. Βρέκε δουλειά, επαναλαμβάνομαι, θα γίνουμε κουραστικοί εμεί. Έχει υγεία, έχει παιδεία. Δεν γελά με τα τέσσερι χιλιάδε. Πώ του λένε, Μαζόχτηκαν, λέει τέσσερι χιλιάδε πασοξίδε, λέει και θέλουν κάτι διάφορα αυτέ τι τρέλε. Τι οποίε αυτέ τι εποχέ. Τις κάνουνε χορτάτα λιγδιασμένα μυαλοέντερα Πως να στο πω δηλαδή αλλιώς Ξυξύπνησε σήμερα με λυμένα τα προβλήματα Στείλαντε τη Χρυσή Αυγή στο δικαστήριο Ο Ντουγιάκος είναι καθαρός Παρακαλώ Έλα ρε. Λένη εγώ. Ναι, ναι. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Έλα. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έγινε. Έλα, τέλειωσε η εκπομπή, τέλειωσε. Έλα, ε, τέλειωσε η εκπομπή, τι αμέσως. Έλα. Έλα. Έλα. Ωχω, έχω, έχω. Έλα, γεια, γεια. Ηρεμήσε, ρε, παλίγαρε. Θα, θα σαντεύουν τα τρικλικερίδια τρακόσια να μου. Ηρεμήσε, ρε. Δεν, να, τι να ηρεμήσει, θα μου πει να, να ξέρει από πού σου έρχεται. Δεν ξέρει από πού σου έρχεται. Όλα αυτά λοιπόν, αχταρμά μεγάλε. Να δικαστούν όλοι οι χρυσαυγίτε. Του έστειλε ο οποίος Ο οποίο Όπως όπω είπαμε στο βίντεο με τον Παλτάκο, με τον Κασιδιάρη, ομολογεί ο, το δεξί χέρι του. Σαμαρά Μπαλτάκος, αυτός ο γερμανοφασίστας ο Μπαλτάκος, ο ναζίστας λοιπόν, ομολογεί ότι είναι υποχείριο του Σαμαρά και όλα, όλα αυτά του Μπουρλούκη, με, τι έφαγε η Αλαμουντίν, τι, τι, τι φάτσα έκανε ο ξεφτυλισμένος ο Σεφερλής, αυτή είναι η καθημερινότητα. Αυτή είναι η καθημερινότητα, έτσι μεγάλε. Και εσύ ξύπνησε σήμερα μέσα σε αυτό όλο τον Αχταρμά και έχει δουλειά όπως λέγαμε Έχεις ε, υγεία Έχεις παιδεία Εγώ έχω τηλέφωνο μισόλευμα Ορίστε. Έλα ρε φλούδα που είσαι Κατάλαβα τι νομίζεις Δεν κατάλαβα Έγινε ρε φίλε έγινε Να είσαι καλά καλή σου μέρα ρε Φλούδα καλή σου μέρα Ο Φλούδας με πήρε ο Φλούδας Ο άνθρωπος που τον έχουν πετάξει γιατί έκανε φοβερό έγκλημα Ονειρεύτηκε και δούλευε Κατάλαβες μεγάλη μέσα σε όλα αυτά μαζί με όλους και ο Φλούδας Σηκώθηκε λοιπόν Και βρήκε δουλειά όλα αυτά γιατί ενήργησαν για αυτά σαμαρό μπομπούκο Βενιζελοκουρέλιδε, όλοι μαζί, για να μην μιλήσουμε για τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτες. Αν υπάρχει κάποια άλλη πραγματικότητα εκτό αυτή, δεχόμεθα τηλέφωνο και από πρωτοκλασάτα στελέχη, τύπου βαρεμένου, του ΣΥΡΙΖΑ, να το συζητήσουμε το θέμα, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αλλά τι να συζητήσουμε, τι ακριβώ να συζητήσουμε. Δεν πρόκειται να διαγραφεί μονομερό στο χρέο, μα είπε το μεγαλοστέλεχο επί των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Σταθάκη. Μόνο πρόσεξε επαναδιαπραγμάτευση για να γίνει βιώσιμο Μακου. αυτά σου λέει γι αυτός τώρα είναι αριστερός Αριστερός πάντα λέμε όπω τον βλέπεις εσύ Όπως τον βλέπω εγώ Κοιμάται αγκαλιά με το φλαμπέ πουλί Λοιπόν νύχτα μέρα έτσι Νύχτα μέρα σου λέω με το φλαμπέ πουλί Κοιμάται αγκαλιά είναι η βαλαβάνη η αλβανική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης σε μια περίοδο κρίσιμη για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προσδοκιών της γειτονική χώρας ακούω τώρα τι είναι η βαλαβάνη τώρα σε κάποιο κόμμα είναι με αυτά τις ιστορίες που γίνανε κοίταξε τώρα μεγάλε έχει μητέρα τώρα μια βαλαβάνη για κάτσε να δω που ανήκει αυτή η βαλαβάνη να δω που ανήκει η βαλαβάνη Αγαλά, αγαλά, είπα και εγώ ρε, παιδί μου Σε, Μόνο που τα τη φάτσα δεν χρειάζεται να η κοπέλα, η κοπέλα είναι στο κύριζα Δεν το συζητάω, δεν το συζητάω Απ' τη φάτσα δηλαδή Είναι ίδιες αυτές όλες Όταν λέμε ίδιες, ίδιες Λοιπόν, πρόσεξε μεγάλη Τι μας είπε τώρα η αριστερά η, η, η, Όχι η περιστερά, η αριστερή βαλαβάνε για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προσδοκιών τη γειτονική χώρα, Χέστηκε και η γειτονική χώρα για τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της. Εσένα, τι ευρωπαϊκέ προσδοκίε τη, εσένα τις εννοιάζουν οι ευρωπαϊκέ προσδοκίε τη Αλβανία. Τι εννοιάζουν οι ευρωπαϊκέ ε, προσδοκίε τη Αλβανία. Κοίταρα εδώ έξω τα λαόρα ποτέ υποτίθεται ότι ψηφίσανε για να κάνει κάτι για αυτό το λαόρε. Κυρία Βαλαβάνη, και ε, κυρία Βαλαβάνη, αφού ah, του μόνο σου θα μας σώσει λοιπόν μεγάλη <Τι> ναι η κυρία Βαλαβάνη οι ευρωπαϊκές προσδοκίες η ενωμένοι Ευρώπη μη και μη και σας πειράξουν την ενωμένη Ευρώπη μη <Τι> το γραφείο άκου τώρα το Γραφείο Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απάντησε στην πρόταση των Ευρωβουλευτών Μαριά και Μιχελογιαννάκη να συζητηθεί το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσέξτε. Στο Μαριά και στο Μιχελογιαννάκη τι απάντησαν οι εκλεγμένοι του Σαμαρά. Παρακαλώ. Έλα. Έχει δίκιο. Είναι κύτταρα. Δεν αλλάζει αυτό. τώρα κι εσύ τι απάντησε το γραφείο των Ευρωβουλευτών των Ευρωγεννήτρων τη Νέα Δημοκρατία στο Μαριά και στο Μιχελογιανάκι. Κάποιοι, ευρυσκόμενοι σε προφανή σύγχυση, έχουν μπερδέψει το χώρο που βρίσκονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι χώρο σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση αλλά και συνεργασιών για ευρωπαϊκά θέματα. Και όχι πεδίο δόξης λαμπρό Του άκρα του λαϊκισμού τους Για εσωτερική και μόνο κατανάλωση Μεγάλε ειλικρινά σου μιλάω Δεν τον ξέρω τον Μαριά Δεν τον ξέρω ούτε, ούτε στη Φάτσα δεν τον ξέρω Ούτε το Μιχαλογιαννάκη Αλλά αν ήμουν μαριά και Μιχαλογιαννάκης Εκεί στις Βρυξέλλες Όπως θα μπουκάριζα τώρα στο γραφείο Των Ευρωτσολιάδων της Νέας Δημοκρατίας Θα έρχνα πέντε μ και επειδή δεν είμαι κατά του πολιτικού πολιτισμού, ακούτε οι Ευρωτσολιάδε τώρα τι απάντησαν σε αυτού οι οποίοι είπαν Ωραία, να γίνει καμιά συζήτηση εδώ για, για την Ελλάδα! Ε, να κουστείλε το όνομα τη Ελλάδα! Οι Γερμανοί μας μα σκίσαν, μα κάψαν, μα ξεσκίσαν στην Ελλάδα. Αντιθέτω, κάνουν στην Ακαδημία, πώ το λένε, δικτάτορα. Ε, όχι, δικτάτορα, παιδί μου. Πώ το λένε, αυτό έγινε στο Πανεπιστήμιο Το Σμιτ. Τους δίνουνε μετάλλια, του, ο Γκάουκ στους Λυγκιάδες τους δίνουνε, πρόσεξε τους σφαγείς στο κομμένο, τους τιμούνε λέει, ήρθε ο πρέσβης στο κομμένο να ζήσει συγγνώμη. Ρε το διάλογο, ρε. Ακούς τώρα, στην Ελλάδα τους δίνουν μετάλλια τους σφαγείς του ελληνισμού, στην, ε, στις Βρουξέλλες οι Ευρωτσολιάδες, οι σταλμένοι από τους Σαμαράδες και Λιμπά, λένε ότι είναι λέει χώρο σοβαρή πολιτικής το, το μεγαλύτερο μπουρδέλο που ιδρύθηκε στον πλανήτη η Ενωμένη Ευρώπη Η Φωλιά του Ναζισμού Το Τέταρτο Ράιχ Αυτά τα λένε οι Ευρωτσολιάδες Το Γραφείο των Ευρωβουλευτών Της Νέας Δημοκρατίας Σπυράκη, Ζαγοράκης Και όλα τα άλλα μπουμπούκια εκεί Που τάστην ο Δηλαδή κάνει σοβαρή πολιτική Τώρα ο Ζαγοράκης η σπυράκι, Κάνουν σοβαρή πολιτική τώρα σου λέω Πολύ σοβαρή πολιτική Κάτσε προσοχή ρε. Ε, σοβαρή πολιτική, δεν μου δημού, δεν μου έλα, το πειρατικό. Βέγαλε. Εδώ πέρα, κάτι βρωμάει με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και όλους τους ευρωβουλευτές. Ξαφνικά, χθες, και ενώ έγινε ξεμάλιασμα με ανακοινώσεις, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές αποφάσισαν, προσέξτε, να κάνουν κοινή πρόταση για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ενώ οι ανακοινώσει που εξέδηταν επίσημα... Τώρα θεωρούνται ανιπόστατες. Κάτι γίνεται. Κάτι μίζε φέρνουν γύρω. Αυτοί δεν ασχολούνται με. Κανένα από αυτού δεν ασχολείται με θέματα. Εάν δεν πέφτει μίζα, κάτι πετάει στον αέρα. Κάτι βρωμάει. Ή του πήραν διαταγή να μέσω κάποιων κόλπων να το τελειώνουν το θέμα. Λοιπόν, ή κάτι άλλο γίνεται. Κάτι άλλο γίνεται, μεγάλε. Κάτι άλλο γίνεται με τι γερμανικέ αποζημιώσει. Εκτό του ότι κάνουμε. Πως τον είπαμε αρχηγό του Πανεπιστημίου Το Σμιτ Τον ε, πυροβολητή του Τρίτου Reich Που πολέμησε με τον Χίτλερ Παλαμακίζουμε τον Σούλτς Βραβεύουμε τον έναν κατακτητή Ή τον άλλον όταν έρχεται στην Ελλάδα Γερμανοναζίστα μιλάμε έτσι Αυτού όλους λοιπόν Κάτι βαλαβάνιδες, κάτι ευρωτοτσολιάδες Γερμανοτσολιάδες εντόπιους Ποσός τους ενδιαφέρει Το πρόβλημα του 30 τόσο ετών πατέρα 35χρονο πατέρα, που έκλεισε την επιχείρηση, δεν είχε λεφτά ο άνθρωπος και του στέλνει 300 ευρώ μήνα η μάνα του για να μεγαλώνει το παιδί του στη Ρόδο. Και η εφορία του τα πήρε τα 300 ευρώ και δεν είχε να πάρει το στο παιδί του γάλα. Το φόρτωσε στον ώμο το παιδί και το πήγε σε μια, με μια συμβολική κίνηση στον έφορα και του λέει: Ορίστε, ρε, κύριε έφορα, τα είστε. Το. Πάρτε το και τα είστε το σεις. Η μάνα μου μου στέλνει 300 ευρώ. Κατάλαβε. Και μάλιστα ο του έδωσε μεγάλες ελπίδες γιατί του είπε ότι οι ελπίδες για την αποδέσμευση του λογαριασμού είναι ελάχιστες. ελάχιστες γιατί ο νόμος είναι νόμος κατάλαβες μεγάλα με το δημόσιο κάθαρο τι έχεις να κάνεις γιατί μιλάμε ότι είναι ένα όλοι τι νόμος ρε αυτός ο νόμος είναι κατοχικός κύριε Έφορε εσύ ποιον υπηρετείς τελικά ε, φυσικά τους κατακτητές υπηρετείς δεν υπηρετεί ούτε την κοινή λογική ούτε το συνάνθρωπο. Έτσι. Ο δημόσιο υπάλληλο αυτή τη στιγμή, διότι ο νόμος λέει, ό,τι πει ο νόμος πώ είπε ο, λοιπόν ο Ισπανό, Εγώ είμαι για να σώνω ανθρώπου, είπε ο Ισπανό δημόσιο υπάλληλο. Δεν είμαι για να σκοτώνω. Βγήκε ποτέ ένα Έλληνα δημόσιο υπάλληλο να πει αυτή την κουβέντα. Άκουσε τη Άκουσες τι τούπε του ανθρώπου στη Ρόδο. Ο νόμος είναι νόμο. Να πεθάνει κι εσύ και το παιδί σου. Κατάλαβε μεγάλε. Μα αυτού του εντόπιου γερμανοτσολιάδε έχουμε να κάνουμε. Κατάλαβε. Για το μισθό και για το υφάπαξ Ρε δεν πάει να ξεκουθήσει Εμείς να ζήσουμε καλά Αυτά έπαθε ο άνθρωπος 35 χρονών <Κι> Κατάλαβες μεγάλε; Αυτά του είπε Του είπε το μυαλό Ο κρατικός λειτουργό. Ο νόμος είναι νόμος Όταν το ακούς αυτό σε δημόσια υπηρεσία ο λέει ο νόμος Σου έρχεται πραγματικά δηλαδή Να βάλεις μπροστά το δρεπανή φόρο σε τρελαίνεσαι, Οτι λέει ο νόμος, ποιος νόμος μωρί τσατσα, αφού δεν, δεν τον ξέρεις τον νόμο, δεν τον έχεις δει ποτέ Ότι λέει ο φασισμός που απέκτησες και η, η, η δικτατοροκεφάλα σου που απέκτησες γλύφοντας για να σε πίσω από ένα γραφείο Αυτός είναι ο νόμος λοιπόν στην Ελλάδα κυρία μου και γυρία μου Στην Ελλάδα έχουμε ωραία κόλπα Λοιπόν, το κόλπο με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και τι πολυκατοικίε για αστέγου στην Αθήνα πήρε μπροστά. Δεν θα οικονομήσουμε για ψεύγου. Σε παρακαλώ. Τη δεύτερη πολυκατοικία την ανακατασκεύασε η Procter and Cable. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Η Procter and Cable, ξέρετε, είναι πολιεθνική, αγοράζεται βρακιά, πώ τα λένε αυτά, ψερδιέτε και τέτοια από αυτή. Βρήκαν τρόπο λοιπόν πολιεθνικέ και λαμό για μεγάλε να στήσουν χωρό, να μειώσουν τη φορολογία τους με τη δίθεν αλληλεγγύη και την προσφορά στην ε, κοινωνία εδώ δεν θέλω κουβέντα γιατί τα γνωρίζω από μέσα τα πράγματα έτσι που λες μεγάλε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπροστά και την εταιρεία στύπου Procter Coble yeah, τρώνε τον άμπακο και συνεχίζουν τη σφαγή Καλά, το τι έγινε στην Μπασίγια, ήθελαν λιάξου Μπασίγια. 67.000 ευρώ, λιάξου. Άμα δεν είχαν λιάξου Μπασίγια, πού είχαν, ρε Πανηγύρι τώρα 400.000 ευρώ, λέει, δίνανε για τυρόπιτε και καφέδε. Μιλάμε, κατάλαβε, επανέρχομαι πριν καιρό και λέω, ότι η Ελλάδα δεν ήθελε τίποτα. Ένα, ένα, ένα σκούπισμα ήθελε. Θα μου πει πόσου τα σκούπιζε από δάφτω, όσοι και αν ήταν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια όσοι κι αν ήταν όσοι κι αν ήταν μπορούσε να τους σκουπίσει. <Το> λοιπόν, τώρα βέβαια τι θα γίνει, α, ναι, θα γίνει η ΕΔΕ ναι, καμία αντίρρηση και θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, μια ζωή είπαμε, τέσσερα πράγματα είναι σίγουρα στην Ελλάδα ο θάνατος, η φόρη η ΕΔΕ και ότι φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο πάντα, αυτά δεν αλλάζουν ποτέ θα πληρωθούν τα δάνεια του Πασόκ μέσω Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, από ποιους άλλους, από τα ελληνικά υποζύγια που αποκαλούνται και άνθρωποι. Με την τροπολογία λοιπόν που πέρασε στη Βουλή, το 40% της κρατικής επιχορήγησης στα κόμματα θα είναι ακατάσχετο ενώ το υπόλοιπο 60% θα πηγαίνει στις τράπεζες όπου Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τα δύο πατριωτικά αυτά κόμματα, χρωστούν ήδη 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατάλαβες μεγάλε πώς κυβερνάνε. Κυβερνάνε πέρα με τα λεφτά τα οποία ε, παίρνουν από του κουμπαράδες, αυτοί μας τα έλεγαν, αλλά και με τα λεφτά των πολιτών, όχι απλώς λέμε τώρα κυβερνάνε, ξεχρεώνουν. Πάλι με τα λεφτά των πολιτών, ξαναδανίζονται με λεφτά των πολιτών και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Από την άλλη μεγάλε, μόνο το Σεπτέμβριο για τα συνολικά χρέη 357 εκατομμυρίων ευρώ το κράτος προχώρησε σε κατασχέσεις 18.662 Ελλήνων. Πολλοί θα ήθελαν να δω τι θα ψηφίσουν ή τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές αυτοί οι 18.662 Έλληνες έτσι είναι για τα κόμματα αλλιώς είναι για τους Έλληνες και φυσικά μη δεν ψήφιζε ναι η Βουλή η πλειοψηφία της Βουλής στη χρηματοδότηση κομμάτων φανερά από ιδιώτες όπως από την Αμερική ας πούμε είναι πλέον νόμιμο να... Χρηματοδοτούνται τα κόμματα από τους ιδιώτες Και αφού είναι νόμιμο μεγάλε Όπως μας είπαν και οι πατριώτες της δεξιάς Είναι και ηθικό Προχώρα μεγάλε Δεν είναι απλώς τελειωμένα τα πράγματα Έχουν περάσει, δεν έχουν περάσει από τον απόπατο τα πράγματα Έχουν πάει παρακάτω Μίλτος αου, Ευρωτσολιά του Ποταμιού γιο του, του, του Αλίστου Φυσαρμόνικα Μας είπε με προσβάλλει ο αριστερό η συζήτηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Ουάου, ουάου, ουάου, ουάου Το Μίλτο τον Κύρκο καλέ Ο οποίος όσον Σονούπο όπως λέγαμε προχθές Ψήφισε Παπαπαπακάνιτζιζ Μη και συζητηθεί στο Γερμανοκοινοβούλιο Στο κοινοβούλιο της Ευρώπης Το θέμα των αποζημιώσεων για την Ελλάδα Ο Μίλτος ο Κύρκος Α, ID, εδώ θα... Εντάξει το παιδί θα την αλλάξει πέντε χρόνια εκεί Μετά θα έρθει εδώ κάτι υπουργό θα τον κάνει γνωστά Είναι γνωστός ο δρόμος των Κίρκυδων Από το 1968 και πέρα Ειδικά των Κίρκυδων είναι γνωστός ο δρόμος 80 χρονών λοιπόν δεν είχε ακυρώσει το εισιτήριο Από τις τσιτσιφιές μέχρι την πλατεία Δαβάκη Στην Καλυθέα μιλάμε για περίπου 2 χιλιόμετρα Χωτρικά δεν είναι απόσταση πήγαινε να πάρει το υπόλοιπο της σύνταξης 31 ευρώ πρόστιμο της έριξε και αν δεν το πλήρωνε θα πήγαινε στην εφορία με 60 πλάσια αξία. Και το φοβερό περίμενε την 80χρονη στο ταχυδρομείο να πάρει τα 40 ευρώ υπόλοιπο της σύνταξής της τόσα είχε για να τον πληρώσει, να πληρώσει το πρόστιμο να μην πάει στην εφορία. Μάλιστα αυτός ο Γερμανορουφιάνος, αυτός ο δημόσιος λειτουργός, αυτό το κάθαρμα της κοινωνίας Σίγουρα πήρε και μόνο για την καλή του πράξη από το κράτο. Τέτοιου γουστάρουνε, τέτοιου γερμανορουφιανοτσουλιάδε, τσουλτσουλιάδε, -τσου κουκουλοφόρου γουστάρουνε και του έχουν τάγματα. Χιλιάδε του έχουν στην υπηρεσία του. Κατάλαβε μεγάλε, πήγε τη Γριά και την περίμενε στο ταχυδρομείο να τη πάρει τη σύνταξη. 40 ευρώ είχε η Γριά υπόλοιπο. Και πήγε να τη το πάρει. Γιατί τη έβαλε πρόστιμο, επειδή η Γριά δεν ακύρωσε το εισιτήριο. Τζιτζιφιές, πλατεία δαυράκι στην Καλιθέα. Ούτε δύο χιλιόμετρα απόσταση, φυσικά η 80χρονη δεν μπορούσε να την κάνει με τα πόδια. Και είχε εισιτήριο, αλλά δεν το είχε ακυρώσει η Έρμη. Και βρέθηκε ο Γερμανοτσολιάς, ο άντρας, ο ένας, ο μοναδικός, ο πατριώτης, ο οποίος πήγε το βράδυ και χάιδεψε το κολοπέδι του, τον ναζιστοκύδαρό του και του πεσούφερα με ροκάμα να φά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε και επαναλαμβάνουμε, έλεγα πριν ένα-δύο χρόνια νομίζω στον κανα το κύτταρο δεν αλλάζει. Πάρα πολύ απλά. Ο κουκουλοφόρος της κατοχής, ο οποίος γύρναγε στο σπίτι, με τι ιδέες εμφυσούσε το παιδί του, με δημοκρατικές ή με τις ιδέες της ελευθερίας. Φυσικά και όχι. Γι' αυτό λέμε μεγάλε, το κύτταρο δεν αλλάζει με τίποτα. Γερμανορουφιανοτσολιάς γεννήθηκε, γερμανορουφιανοτσολιάς το παιδί του, γερμανορουφιανοτσολιάς το εγγόνι του. Και είναι πολύ ρε να τους πάρει ο διάβολο. Λοιπόν, χάμαν! Oh η Ελλάδα ευχαρίστησε με ένα βραβείο την Τράπεζα Περιό. Ε, άμα δεν δίναμε βραβείο στην Τράπεζα Περιό, η Ελλάδα γιατί τους πήρε, λέει, κάτι ε, γυλέκα εκεί. Ναι, σε παρακαλώ πολύ. Ξυρίζονται οι έρμοι Τούρκοι για να μην χαρακτηριστούν Ως τζιχαντιστέ. Εκείνο που δεν βλέπουμε είναι κάτι σελέμπριτη με κάτι μουσιανά και μόδα, λέει το μουσί να ξυρίζονται. Αυτά, δε, αυτού δεν τους βλέπουμε να ξουρίζονται. Τους σελέμπριτη να σου Είναι σελέμπριτη αυτήν. Αχ, μη μου λε τέτοια, τα άμαθαν νέα. Έκαναν ε, κοινωνικό φαρμακείο για την αρχιεπισκοπή Αθηνών οι φαρμακοβιομήχανοι. Εγάλε, εγάλε. Που έχουμε τώρα γιορτή κρασιού Να πάμε να χορέψουμε Έλα ρε Έλα. Λοιπόν Προσέξτε τώρα Πείτε στι μανάδες σας να χαρούν Να πάρουν μια χαρά Αφισοκόλλησαν φωτογραφία Και τα στοιχεία ασθενούς με AIDS Στη Μητυλίνη Ακούτε ρε τι έγινε Ακούτε Αφισοκόλλησαν φωτογραφία Και στοιχεία φορέα του AIDS Στη Μητυλίνη την διαπόμπευσαν τη γυναίκα μοιράζοντα την ιατρική γνωμάτευση σε φωτοτυπίες. Σοκαρίστηκε λοιπόν η γειτονιά εκεί στο κέντρο της Μητυλίνης και όσοι πέρασαν αφού αντίκρισαν αφήσει με το ονοματεπόμενο γυναίκα, ονοματεπόνημο γυναίκας και την αναφορά ότι είναι φορέας του AIDS. Λεγάλε όπως ο Βόθρος, τα βοθρολήματα δεν έχουν εξαπλωθεί από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο. Κολυμπάμε στα βοθρολίματα yeah. Τα βοθρολίματα είναι δίπλα μας Είναι στη γειτονιά μας Μπορεί να είναι και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι Που είναι σίγουρα Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα πια Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα από τα βοθρολίματα μεγάλε Η κατάσταση Δεν είναι απλό τραγική Η κατάσταση είναι Τελειωμένη Όταν λέμε τελειωμένη Τελειωμένη. Γι' αυτό, επειδή φτάσαμε στο τέλος, ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και ας επανέλθουμε να κλείσουμε. Γύρω μου σε απόσταση βολή. Έρωτε που φύγανε νωρί. Ήταν θυμάμαι βραδύ σαββάν που μου είχε πει θα σ' αγαπώ μέχρι θανάτου.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 στο σταθμό με καταλήψει. Τώρα που θέλω να σου πω πώ αγαπάω, κλείσαν οι πόρτε και δεν έχω πού να πάω. Λοιπόν, bon. αυτά για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ακολουθούν τα γλέντια του καναλάρχου Κυρίες μου και κύριοι Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την επομονή να μας ακούσετε Ευχαριστούμε δηλαδή oh. Δεν το συζητάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ Είμαστε υπόχρεοι Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε Απαξάπαντες Πολύ καλά Για και χαρά σας 1,5 FM Stereo